111,5 FM stereo. Την φετινή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στου κανόνες της δεσμευμένης δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου, για ότι συμβαίνει με προκάλυμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησί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 To come back. Καλή σα ημέρα, κυρίε μου. Καλή σα ημέρα, κύριοι μου από το ράδιο Άρτα στο 101,5 FM και στερεό. Ασαλτάρουμε και σήμερα στον τοίχο. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου. 2681 4.060. αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση, να μας πείτε κάποια είδηση, να ανατρέψετε να συμπληρώσετε, να διορθώσετε να κόψετε, να ράψετε <Ρι> πολλέ καλημέρες τους φίλους που είναι συντονισμένοι Radio A.E.T.O.S. Κοζάνι Art FM Κύπρος και όλους τους άλλους φίλους χαιρετισμού πολλούς και καλημέρες στους Ελληνίρε εκτό Ελλάδο, κυρίε μου και κύριοι, 2-6:81-4.060, όπω είπαμε, δεν μπορώ να συνέρθω ακόμη. Εξάλλου γιατί ζει ένας άνθρωπος σήμερα Γιατί ζουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο Για να βλέπουν τη ζωή των άλλων Και μέσα στο όνειρό τους Να παίρνουν κάτι από τη λάμψη τους από το μεγαλείο τους Από όλη αυτή την κατάσταση Να ασύ ας πούμε κυρία μου δεν ονειρεύεσαι ας με λέμε τώρα τον Μπραντ Πίτ Τον θαυμάζεις Ή εσύ κυριέ μου Δεν ονειρεύεσαι ξέρω εγώ πια να πω τώρα πια όμορφη Τι θαυμάζεις εννοώ Οπότε μέσα από αυτά κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Δεν μπορώ να ησυχάσω Κάθομαι, ψάχνω, συνέχεια Χωρίστε παρακαλώ Τα ξεχακώ που Έκλειμμα, έκλειμμα, έκλειμμα Γι' αυτό, γι' αυτό σε έχω εσένα τον επίγιο άγγελο Γεια σου Κώστα μου, γεια σου, γεια σου Καλή σου μέρα Καλή σου μέρα Κώστα μου στην όμορφη Κοζάνη Γι' αυτό είσαι εσύ ο επίγιος ο επίγιος άγγελος Να μου θυμίζεις τα FM και ό,τι ξεχνάω Κι ούλοι οι άλλοι φίλοι. Λες, Κώστα λοιπόν φαντάζομαι κι εσύ Όπως και εγώ Λοιπόν, ήθελες λίγη από τη λάμψη από αυτό το όνειρο που ζησε αυτή η κοπέλα Και ψάχνω, δεν έχω αφήσει side για side Φημερίδα για φιμερίδα Και γλέπω το γάμο της ζωής σας Δεν έχω τρελαθεί, δηλαδή Δώσε μου γάμο ρε παιδί μου να. Έχω τρελαθεί, δηλαδή Me. Και τώρα εσένα ρε Ελινάρα Με συγχωρείς δηλαδή για το Ελινάρα σε ρωτάω, που την είδες, δείξε μου μια, ένα, μια τελεία σοβαρότητας και εγώ θα έρθω μαζί σου στο κόμμα σου Δείξε μου μια τελεία σοβαρότητας κάπου, δείξε μου μια τελεία σοβαρότητας κάπου Σε αυτό το Μάτριξ, σε αυτό το Μάτριξ με περιφερειαρχές που δεν είχαν τσιγάρο να καπνίσουν με βουλευτίνες οι οποίες ντύνονται στα λευκά μετάξια Δηλώνοντας την αγνότητα, την παρθενία τους Λοιπόν, αλλά μιλάμε για τέσσερα τόπια μετάξι τώρα έτσι Να πού να την τυλίξεις με μετάξι αυτή να πούμε. Για κρεμασμένα κουφέτα όπου η καλλιτέχνηση τρελαμένη Τώρα είναι αριστερή η καλλιτέχνη. Ας είπατε τα κουφέτα Εμπνεύστηκε η ζωή να κρέμονται τρία κουφέτα αλλά ήταν τρία κουφέτα Μιλάμε, μιλάμε για ζούρλια μεγάλε. Για τεράστια ζούρλια Απλά Σε αυτό το μάτριξ τη ζούρλιας Αυτοί περνάνε καλά Και υπάρχει κάποιος κόσμος που υποφέρει Γιατί τους στερήσαν τη δουλειά Γιατί τους στερήσαν την ασφάλεια Γιατί τους στερήσαν Κλείσανε τη στρόφιγγα που ο κάθε Σωστός άνθρωπος Πήγαινε να βγάλει μεροκάμα του Μικρό ή μεγάλο Αυτή Όλη την άλλη τη ζούρλια Τη ζούνε μια χαρά Γιατί Αγαπημένε μου τηλεακροατή και αγαπημένη μου τηλεακροάτρια το μεγαλύτερο όπλο μαζικής καταστροφής δεν ήταν ούτε ατομικές βόμβες στη Χειροσύμα ούτε τα πάντσερ των Γερμανοναζιστών, ούτε κανένα άλλο τέτοιο όπλο τελικά το όπλο ήταν πάρα πολύ απλό ήταν ο μόνιμος μισθός και η μόνιμη σύνταξη πολύ απλό όπλο για να σκοτώσεις ένα λαό και Εάν εκμαυλήσεις και παραπέρα μπορεί να σκοτώσεις κι άλλους yeah. Πάρα πολύ απλό όπλο Και καθόμαστε λοιπόν μέσα στη ζούρλια αυτή yeah. Και βλέπουμε τα ταντελωτά Λευκά νηφικά Και βλέπουμε τους γαμπρούς Που πάνε μονόπατα Και βλέπουμε τα τρία πουλάκια Ξυγνώμη τα τρία κουφέτα κάθονταν κρεμασμένα Και να μας λέει μία έτσι Και η άλλη αλλιώ. Και συναντήσει έχομε. Και συναντήσει έχομεν Και συναντησει έχομεν και απαντήσεις έχουμε Γιατί μας απάντησε Ο Μέγας Αρχηγός του Ποταμνιού Ποιος είναι ο λόγος Υπάρξης των πολλών Κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί Μας είπε Να στηρίξουν Προσέξτε τι απάντησε ο Σωτήρας Αυτός που γέννησε κάτι Καινούριο Να στηρίξουν το πρώτο κόμμα Όποιο κι αν είναι αυτό Για να κυβερνά νομίμως Δημοκρατικά αλλά ουσιαστικά ανήθικα όπω καταλαβαίνετε κυρία μου και κύριε μου και το πρόβλημα κυρία μου και κύριε μου δεν είναι ο Θεοδωράκης Ο Θεοδωράκης μια χαρά τα παίρνει Όπως τα παίρνουν όλοι. Εσύ πέρα από τη βολεψούλα σου τι άλλο πήρε από αυτή τη ζωή για να ακολουθήσεις το Θεοδωράκη, το Χαρδουβέλερ, Το Κουρέλα και όλους αυτούς πέρα από μια μικρή βολεψούλα. Τι άλλο πήρε, Τι αντάλλαξε για τη μικρή αυτή βολεψούλα. Κατάλαβες, θα συναντηθεί στο προσεχές διάστημα ο αρχιγος, ο Τσέχαμάρας, του Ποταμιού με τον κύριο Αλέξιο Τσίπρα και τον κύριο Αντώνιος Σαμαρά να τα πούνε. Κατάλαβες, το ποτάμι ήρθε για να μας ενώσει, να ενώσει τους Έλληνες σε μια λογική επίλυση των προβλημάτων. Προσέξτε, προσέξτε κουβέντε σοβαρού ανδρό. Αν μπει στη λογική, δεν μιλάω με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω με την Ουδού, δεν έχει μέλλον. Ρε όσο σας τα κουμπάνε, όχι μέλλον έχεις. Μέχρι και καινούριο Αλέξη σε βλέπω. <συμπιλίδι> Αυτά τα ωραία, κυρία μου και κυρία μου. <συμπιλίδι> και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και με συγχωρείς δηλαδή. Πόσο πετρέλαιο να καίει ένα τεράστιο δεξαμενόπλιο... Να πάει από την Ελλάδα στην Κίνα. Α του μισθού καπεταναίων, φθορέ, πλήρωμα κλπ. Πόσα λεφτά να θέλει δηλαδή να κινηθεί ένα δεξαμενόπλιο να πάει από την Ελλάδα στην Κίνα. Πολλά δεν δε θα θέλει. Τεράστιο, μεγάλο δεξαμενόπλιο. Ε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, η κυρία Δούρου, που είναι περιφερειαρχέσα να πούμε στην Αθήκη, λοιπόν, που λε, αποφάσισε. Λοιπόν, τα σκουπίδια, λέει, πρότεινε μάλλον, τα σκουπίδια της ατικής να πηγαίνουν με δεξαμενόπλια στην Κίνα για να ανακυκλώνονται, λέει, εκεί σε ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας. Και σε ρωτάω εσένα τώρα, μεγάλε! Με ένα ταξίδι ενός δεξαμενόπλιου με τα έξοδα έστεινε ένα εργοστάσιο τέτοιας επεξεργασίας κάπου στην Ατική, κάπου σε ένα αρημονήσι και δούλευε και κόσμος και από τα προϊόντα, υποπροϊόντα όπω τα λένε που θα βγαίνανε, θα είχε κάποιο όφελο η Αττική, η Ελλάδα. Πε την όπω θέλει. Τι σκεπτικό είναι αυτό μια αγωνίστρια που θα χτύπαγε, θα τσέκλιζε. Το, θα τσέκλιζε, δεν καταλαβαίνετε τι θα πει, θα τσέκλιζε. Ναι, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, το μεγάλο κεφάλαιο, το κακό κεφάλαιο. Λοιπόν, α, τώρα στέλνει να στείλει με δεξαμενόπλια τα σκουπίδια στην Κίνα στα αργοστάσια. Εντάξει, μου διαφεύγει ότι και οι Κινέζοι αριστεροί είναι. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Περιμένουμε. Τι να πάρω, να πάρω εμά δηλαδή. Α, τις... ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Εδώ παιδιά ένας τηλεακροατής αρτνός Ο οποίος μάλλον με... πήγε στο μπάζαρ και έφαγε χαλβά και ε, τη βρήκε Σκέφτηκε και το εξής Ότι μαζί με, τις, με τα σκουπίδια μπορεί να μπαίνουν στα δεξαμενόπλια Και οι γαίες που θέλουν να πάρουν οι Κινέζοι Δεν χρειάζεται η γνώμη μου φίλε μου είναι ότι δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα για να ε, να καλυφθούν δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι είναι ξε, ξεβράκοντα τα πάντα, που, έχουν πουλίστα που, κάνουν ό,τι τους γουστάρει ε, θα κρύψουνε τώρα, καταλαβαίνει τώρα την ιστορία αλλά όμως μη σου διαφεύγει και σένα ότι είναι αριστεροί και Κινέζοι σε μια, ε, σε, μια σε ένα διεθνισμό πάνω στο διεθνισμό του ότι το, το ένας αριστερό πρέπει να βοηθάει τον άλλον η πλούσια αριστερά Αττική θα βοηθήσει τη φτωχιά αριστερά Κίνα δεν ξέρω αν μεσυλίβεις λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι το σκεπτικό της κυρίας Δούρου διότι η κοπέλα είναι βαθιά αριστερή πολύ αριστερή όπως και η Ζωήτσα και άλλα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, να Τσίπρας και άλλα παιδιά άλλα. είναι αριστερή κατάλαβες να, για παράδειγμα να σου δείξω πόσο αριστερή είναι δεν ξέρω αν γνωρίζεις, θα τον γνωρίζεις βέβαια τον περίφημο Γιάννη Λούλη Τον περίφημο επικοινωνιολόγο Γιάννη Λούλη Έλαβε μέρος σε όλα Σε όλο το μακελιό που συνέβη τα 30-40 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα Με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ Ξέσκησε τους πάντες και τα πάντα Με σχεδιασμούς είναι, είναι από τους στιλοβάτες του συστήματος Ε λοιπόν μεγάλε, αυτός χθες έπινε το καφεδάκι του με το δραγασάκι ο Δραγασάκης είναι αριστερός έτσι δεν είναι Είναι του Τσίριζα Τι γυρεύαν λοιπόν Στην έγλη του Ζαπίου τέτα τέτ Ο επικοινωριολόγος Επίσημα ήταν Του Κώστα Καραμάνλη Αλλά από πίσω ήταν και του Παπανδρέα Και του Όλονον. Ε, μιλάμε πήρε μέρος Στο σφάξιμο Στο σχεδιασμό αυτής της Ελλάδας 30 χρόνια τώρα Τι ήθελε λοιπόν με το Δραγασάκι. Μα θα μου πει τα παιδιά γνωρίζονται χρόνια και κάτσα να πιούν ένα καφεδάκι. Όχι. Όχι. Δεν πίνεις εσύ ο αριστερός που θες να τα αλλάξει ε, όλα. Ούτε με το γνωστό σου ξέροντας το πιον του και το παρελθόν του. Δεν πίνεις καφεδάκι και δει σε κοινή θέα. Κατάλαβες μεγάλε. Ο επικεφαλής των οικονομολόγων του Τσίριζα. Κύριος Δραγασάκης αυτός κι αν είναι αριστερός. Αριστερός τώρα Κατεβασέ αριστερός Όπως με βλέπεις Μας πήρε το ποτάμι σου λέω Μας πήρε ο ποταμός αριστερός Λοιπόν Τι ακριβώς Και να φωνάξαν και τον παπαράτσα Γιατί ο παπαράτσα δεν τους είναι τυχαία εκεί Ρίξε μας και μια φωτό Να τη βάλουμε στις πουλημένε εφημερίδε μας Και να Να η απορία Τι δουλειά έχει ο Λούλης με τον δραγασάκή Παρακαλώ Καλώ. τι ευχάριστα είναι αυτά ρε, δύο, δύο καινούργιους ψηφοφόρους Ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο Να, να σας ζήσουν, να σας ζήσουν Να μαζίσουν οι, οι καινούργιες <laughs> Εντάξει πανικάρι μου, έγινε Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Έχουμε και γενιτούρια να ζήσουν τα πιτσιρίκια Λοιπόν που λες. Τι δουλειά λοιπόν φωνάξαν και τον παπαράτσα που λες μεγάλε Τράβα μα μία να, να μπει στην πουλημένη φυλάδα Να μπει και η απορία στο πόπολο Τι δου... Δηλαδή σιγά σιγά όχι σιγά σιγά Δεν το καταλαβαίνεις ρε μόσκι Ότι εδώ εμείς είμαστε μια ομάδα χρόνια ούλοι Ούλοι για το καλό σου δουλεύουμε Στο τραπέζι λοιπόν ο επικεφαλής των οικονομολόγων του ΣΥΡΙΖΑ Ο κύριος Βαθιά αριστερό σου λέω με το Λούλι Με το Λούλι μεγάλη Με όλα τα καλά παιδιά του συστήματος Οι αριστεροί που θα τα αλλάξουν όλα <Τι> Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μεγάλε <Τι> Από την άλλη Εσύ περιμένεις Να γνωμοδοτήσει ο αντισαγγελέας Του Αρίου Πάγου Λοιπόν και να κρίνει αν μπορεί να γίνει έφοδος σε σπίτια και επιχειρήσεις ο του δημοσίου. Στο σπίτι του Λούλι και του Τραγασάκη δεν πρόκειται να κάνει ντου κανένας τις ζωήτσα, τη Νιώπαντρης, τις δούρενα και άλλ, όλων να των παιδιών. Ο εισαγγελέας λοιπόν, ο αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου θα κρίνει αν μπορεί να γίνει έφοδος στο σπίτι του δικό σου λοιπόν εφόσον είσαι ο στο δημόσιο. Το οποίο κυβερνάει Απίστευτο και όμως αληθινό Από από το στούντιο παιδιά Βλέπω μια αλεπού Η ψυχούλα έχει κατέ... πρέπει να έχει κατέβει Από το βουνό Λοιπόν Απίστευτο και όμως αληθινό Θα τη φάνε και αυτή εδώ πέρα Ε την ψυχή τι θα τραβήξει <συσχυσή> Απίστευτο Το μόνο που δεν περίμενα να δω στο δρόμο είναι αλεπού <συσχυσή> <Το> Τέλος πάντων <συσχυσή> Λοιπόν που λες μου Τι σου έλεγα και εσύ λοιπόν θα περιμένεις να γνωμοδοτήσει ο αντισαγγελεύσης του Αρίου Πάγου. Γιατί αυτή όλη η ομάδα των αριστερών δεξιών κλπ. Παρακαλώ. Αρδουβέλερο. Δεν πήγε, φίλε μου, και όσια πράγμα δεν πήγε. Α, μας κοροϊδεύουνε γεγονός. Το είναι ότι την κάνουν τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Πιστεύω, πιστεύω ότι ακόμα σα δίνουν πολλά Δεν πάνε στους άνεργους αυτά, πιλέπω. Δεν πάνε στα άνεργους Να σε καλά, παλικάρι μου, και φωνάζουμε από, από πέρσι ότι. Πριν από πέρσι, φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι είναι ορισμένε, ε, δεν θα τις έλεγα, δουλειέ οι οποίε δεν διαπραγματεύονται. Αν σα δίνουν χίλια 1200 μισθό ακόμη, νομίζω ότι πολλά σα δίνουν και θα σα τα κόψουν. Όσο για τους 1,5 εκατομμύριο που λένε άνεργους και τέτοια στην Αθήνα και 2 εκατομμύρια που κάθονται και του φιλάνε λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια τούμπανα. Αυτά είναι παραμύθια τούμπανα. Λοιπόν, δεν, δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε Όπως και να το σκεφτεί. Έτσι θα κόψουν τα εκά, Θα κόψουν τα ένα Δηλαδή Και δε, δε, πρόσεξε όπως έλεγα και χθες Δεν είπαμε να πάρει το όπλο κανένας Ρε, δεν μιλάει κανένας Καταλαβαίνεις Δεν μιλάει κανένας Δεν βγάζει άχνα κανένας κανενας καταλαβαινεις δεν μιλαει κανενας δεν βγαζει αχνα κανενας κανένας. Όσο για τον Χαρδουβέλερ που είπε και όλα αυτά τα καρτούν, τι να διαπραγματευτεί αυτό και δεν. Ποιο διαπραγματεύτηκε για την Ελλάδα, αδερφέ μου, Ποιο, Ο Σαμαρά, Διαπραγματεύτηκε ο Βενιζέλο, Όλα αυτά τα άλλα τα καρτούν, Γιατί και αυτά καρτούν είναι. Ποιο, η διαφορά με το καρτούν Χαρδουβέλερ είναι ότι τον διορίσανε, Ενώ του άλλου του ψηφίζουν, λέει δημοκρατικά. Εδώ μιλάμε τώρα, γίνονται συνάξεις του Πασόκ. Να σώσει του Πασόκ. Ξανά την Ελλάδα. Δεν βάζει μυαλό κανένα, σου λέω. Το μεγαλύτερο όπλο ενός εκμαυλισμένου λαού λοιπόν για να τον σκοτώσει είναι όσο και αν είναι αυτό. Ο μόνιμος μισθό και η μόνιμη σύνταξη. Το σκοτώσανε, του έχουν σκοτωμένους Αυτόν που παίρνει αυτή τη στιγμή ένα μόνιμο μισθό δεν τον ενδιαφέρει για το παιδί του. Διότι μέσα στο του μυαλό πιστεύω ότι ο βουλευτή μεθαύριο θα, βο... θα βολέψει και το παιδί του στο δημόσιο. Τα ίδια δεν συνεχίζουν με φακελάκια, με κλεψίματα, με διαφθορά, τα πάντα. Έχει, δεν έχει, όχι αν δεν έχει αλλάξει τίποτα. 400, λέγαμε χθε, 430% ανέβηκε η διαφθορά στο δημόσιο από πέρσι. Τι, πω πω πω με τέτοιο καιρό να έχουμε. Και θα έρθει τώρα ο Τσίπρας για παράδειγμα και θα τα αλλάξει όλα. Με μπροστάρισα τη Δούρου και τη Ζωήτσα, τη να μαζίσαι λοιπόν. Και σου λέω τώρα εσύ εγώ μεγάλε Ω οφειλέτε στο δημόσιο, περιμένουμε τη γνωμοδότηση του αντισεγγελέα του Αριού Πάγου. Αν θα, να, αν θα γίνει έφοδος στο σπίτι σου. Ποιο σπίτι σου θα μου πει, Του Χαρδουβέλερ είναι το σπίτι. Έτσι. Ακόμα. Ακόμα νοείται σπίτι σου. Ακόμα νοείται σπίτι σου. κατάλαβες μεγάλη. Ενώ τα 600 εκατομμύρια ευρώ που επιδίκασαν τα δικαστήρια για τη γερμανική εταιρεία που εκμεταλλευόταν το Βενιζέλο, το Ελευθέρω Βενιζέλο, λοιπόν, για ΦΠΑ 20 χρόνων. Που δεν απέδωσαν οι νοικοκυρία οι Γερμανοί, μούγκα στη Στρούγκα! Μούγκα στη Στρούγκα! Το μόνο που πανηγύριζε ο Χαρδουβέλερ ήταν ότι οι τράπεζε 30 χρόνια δεν θα πληρώνουν φόρους... θα του πληρώνει εσύ. 600 εκατομμύρια! Δεν δόκανε μία δραχμή 20 χρόνια οι Γερμανοί, οι φίλοι μα! Φιππιά είναι αυτό! Στο ελληνικό κράτος! Και σένα σε τραβολογάνε και σε ξεφτυλίζουνε, σε ξεφτυλίζουνε κυριολεκτικά. Γιατί δεν έχεις πηγή εισοδήματος να πληρώσεις το τέβε, το FBI ή οτιδήποτε άλλο. Τι, τι άλλο πρέπει να δει αυτός ο λαός, όχι για να εξεγερθεί αγαπητέ μου. Για να μιλήσει, καταρχάς να μιλήσει, να αρθρώσει λόγο, κουβέντα. Να αρθρώσει λόγο, να πει ρε παιδιά, στο διπλανό του, τι πουστιά είναι αυτή που παίζεται, θα τον κάνει ντάτσι ντάτσι κανένας, όχι παλικάρι Και όμως Και όμως τα καταπίνουν όλα Όταν λέμε όλα όλα Όλα Πού θα πάει αυτή η κατάσταση Τι να Χαράσε πω Χαρά σε Πού είναι χαρδουβέλερ και δούρενες Και κουσταντοπούλενες Και θάνατο στους άλλους Οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μεροκάματο Κλείσανε Άκουγε στον άλλον το, το άλλο το, το, το δίποδο Θέλει να ανοίξει λέει 100.000 ε, επιχειρήσεις και τέτοια Έχουν κλείσει 350.000 επιχειρήσεις Τις κλείσανε Τις σκοτώσανε Τις σκοτώσανε αυτές Δεν ήταν έρτ Όπου τάιζαν και έτρωγαν δισεκατομμύρια τα λαμόγια Ήτανε ιδιωτικές επιχειρήσεις Και τις κλείσανε Στερώντας από τους ιδιοκτήτε το Μεροκάματο Από του υπαλλήλου αυτών των επιχειρήσεων Και τώρα λέει θέλει να ξανα Μα εκεί ήτανε ρε Παπάρα Γιατί τις έκκλησες. Η Το μυστικό το κόλπο όλο Της κατάκτησης φίλε μου ε, Η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα Νοικοκύρεμα ήθελε Κατάλαβες και δουλειέ είχε Και επιχειρήσεις είχε Και κάπως ε, μπορούσε να κινηθεί Και η πρωτογενής παραγωγή Και η δεύτερογενής. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να τα διαλύσουν όλα Εκείνη την εποχή α τα λαμόγια στη φυλακή, α ξεκαθάριζαν την κατάσταση και α άφηναν την οικονομία να δουλέψει. Τι είναι τούτο το πράγμα λοιπόν, Καταρχά, σκοτώνουμε ό,τι λέγεται ιδιωτική πρωτοβουλία. Το σκότωσαν ό,τι λέγεται ιδιωτική πρωτοβουλία. Και συνεχίζουμε εμεί τα λαμόγια να πούμε να κάνουμε τη δουλειά μα με δημοκρατικέ κυβερνήσει, οι οποίε σε κυβερνάει αυτή τη στιγμή ο Βενιζέλο. Με τις ψήφου που πήρε. Ποιε ψήφου πήρε. Ποιε. Και όχι μόνο σε κυβερνάει, σχεδιάζουν αυτοί οι άχρηστοι, οι απαταιώνες, τα λαμόγια, τόσα χρόνια που φάγαν και σκοτώσαν τον άμπακο εδώ στην Άρα. Λα... Σχεδιάζουν, λέει, να αναγεννήσουν και τη Δημοκρατική Παράταξη. Ε, καλά γεννητούρια, λοιπόν, να σας ζήσει η Δημοκρατική Παράταξη. Ε, ε, ε. Στα τεσσάρων χρονών, λέει, στην Έδεσσα, πήδηξε στο κενό από ένα βράχο. Στα χρονών. Αν ρωτήσουμε τον Μπουμπούκο και τον βορείδι, θα μας πει ότι ήταν ερωτευμένοι. Έτσι δεν θα μας πει Τι δεν ακούει αυτή η έρμηη Ελλάδα κάθε μέρα από αυτά τα καρτούν, τα ελληνοφανή καρτούν Λοιπόν, σαν τον Μπουμπούκο, σαν το χαρδουβέλερο όπως μου είπες μου από φίλος Τι δεν ακούνε καθημερινά Και κάθονται με χάσκουν με το στόμα ανοιχτό στις τηλεοράσεις Ειδικά άμα μπει σε μαγαζί δηλαδή τις έχουν και λίγο ψηλά τις τηλεοράσεις είναι με το στόμα ανοιχτό κρυμασμένο κάτω το σαγόνι και κοιτάνε με, με, με ένα απλανές βλέμμα σαν ζόμπι να πούμε. Κοιτάνε οι μαγαζάτορες και εγώ εκεί αυτοί που έχουν απομείνει κοιτάνε να πούμε τι λέει ο χαρδουβέλερ και ο μπουμπούκος. Κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό κάτω το στόμα και τρέχει το τέβερ, τρέχει το οίκα, τρέχει το νίκη και δεν έχουν να τα πληρώσουν και τους κυνηγάει το τέβερ και θούκια από την αρχή και αν κάθονται στο σπίτι να πούμε, ανοίγουν τηλεόραση, να ακούσουν το βράδυ τι θα πει ο χατζιτέτοιος, τι θα πει ο... αυτά τα μπουμπούκια όλα τις δημοσιογραφίες και τα τραπέζια και τα πανέρια, τα φάνελ και το ένα και το άλλο. Μιλάμε μεγάλο για μεγάλο, δεν μιλάμε για ύπνο. Αυτός δεν είναι ύπνος. Αυτό είναι πεθαμός, είναι νέκρα. Παρακαλώ. Είπε. Είπε. Κάτσε. αναμονή. 3, εκεί Επιτόπου ε, Αυτό Αυτό πληρώνεται στην τράπεζα <Σ reorganizing> <uno> Τρεις ώρες Τρεις μου λέει να φίλος εδώ Τρεις είμαι στην τράπεζα τα γερόντια με το που παίρνανε τη σύνταξη, λέει, το ακουμπάγαν στο έμφυα. Εντάξει ρε μεγάλη, τι να σου πω, όπως σου έλεγα, αυτό δεν είναι ύπνοση. Αυτό είναι θάνατος, είναι, ε, Πώ το λένε, νεκρικοί, πώ το λένε. Λοιπόν, καλά είπε ο φίλος στην επανάσταση. Δεν θα την κάνουνε, δεν την κάνει κανένας από αυτούς που χάσκουν στην τηλεόραση. Θα την κάνουνε οι τυφλοί και οι κουφοί, γιατί πάνε με το ένστικτο. Κατάλαβε; πάνε με το ένστικ και το, το, το ανθρώπινο, όσο σου έχει απομείνει, εκτό κι αν είσαι σαν το γύφτο εδώ που έκαψε το σκυλί, το ένστικτό σου μέσα σου λέει ότι περπατάει τίποτα καλά σε αυτή την κατάσταση. Σε το ένστικτό σου, το, το, το, το ανθρώπινο ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι έχει ένα ανθρώπινο ένστικτο μέσα σου. Και βλέπει το γείτονά σου αυτή τη στιγμή, όχι στο, στον κρεμό, τον βλέπει σκοτωμένο, τον βλέπει μέσα στην κατήφια, τον βλέπει έτοιμο να περάσει τη δουλειά στο λαιμό του. Και δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Μπιτ για μπιτ δεν σε ενδιαφέρει. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, πάντω, κυρία μου και κυριέ μου, η εισαγγελέα κυρία Γκουτζαμάνι έδωσε γραπτή διαταγή στι αρμόδιες εισαγγελίε εφετών να ξεκινήσουν έρευνα εναντίον των πέντε δημάρχων που δεν έστειλαν τις λίστε τον Κυριακό το Μιτσοτάκουλα. Το γιο του Μιτσοτάκουλα. Κατηγορούνται, προσέξτε, για απίθια παράβαση καθήκοντο. Και άλλα που ενδεχομένως ήθελα να, ήθελα, ήθελε διακριβωθεί Το θέμα πρόσεξε μεγάλε Τι ωραία το γυρνάνε στο προσωπικό Κατηγοράνε τον κύριο Μίτσο Τον Τάδε δήμαρχο Για απίθεια προσέξτε Παράβαση καθήκοντος λοιπόν. Δεν πρόκειται γι' αυτό αγαπητέ μου. Δεν πρόκειται για αυτό Πρόκειται βάλετε απευθεία Ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης Στη δημοκρατία όχι τη δημοκρατία του Σαμαρά και του Βενιζέλου Του Σιμίτη και του Παπαντρέα Των Παπαντρέιδων και των Καραμανλέων Της δημοκρατίας Αν την καταλαβαίνεις Αν καταλαβαίνεις τι είναι δημοκρατία Ο πρώτος βαθμός της είναι αυτοδιοίκηση Αυτή είναι η ενέργεια Που κυνηγάει αυτή τη στιγμή ο γιος του Μητσοτάκουλα Με την Ισαγγελέα Κουτζαμάνη. Και όχι το πρόσωπο του Δημάρχου Παρακαλώ Λείστε. σωστά συμπληρώνει ένας φίλος εδώ κατηγορά να λένε για απίθια και παράβαση καθήκοντος απίθια απέναντι σε ποιον. Α, απέναντι σε ποιον. Στο θεσμό ε, Υπουργείο παράβαση καθήκοντος τι. Η μονα... Και πολύ σωστά σημειώνει ο φίλος της Ακροατής μπο... έναν δήμαρχο τοπικό αυτοδικητικό άρχοντα μπορείς να τον κατηγορήσεις για απήθεια και παράβαση καθήκοντος μόνο απέναντι στο λαό ο οποίος τον εξέλεξε. Σε κανέναν άλλον. Σε κανέναν άλλον. Α τα Υπουργέ Εσωτερικών τώρα και όλε αυτέ τι τρίχε με του καλικρατικού που φτιάξανε. Τα λέγαμε όταν ξεκίνησαν οι καλικρατικοί, λέγαμε και του λόγου που του που τους κάνανε του καλικρατικού. Μιλάμε για την ουσία τη δημοκρατία. Η ουσία τη δημοκρατία είναι ότι δεν είναι το πρόσωπο του Μίτσου Δημάρχου κατηγορούμενο αυτή τη στιγμή. Ο Μίτσου ε, Βαλμένος ο γιο του Μίτσου Τάκουλα, βαλμένο. Από τα, ως μισθαρνο όργανο να κάνει τη δουλειά του καθίζει στο, σκανί, στο σκαμνί τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ε, τον πρώτο βαθμό της δημοκρατίας που είναι αυτο, η αυτοδιοίκηση για να δημιουργήσει δεδικασμένο να είναι νόμιμο ο, στα χαρτιά πρόσεξε στα χαρτιά τα θέλουν όλα νόμιμα και επειδή κατά αυτού τους αγγύρτες ότι είναι νόμιμο όπως μας είπε και ο είναι και ηθικό αυτή είναι και η νομιμότητά τους Αυτή είναι και η ηθική τους Τρίψτε στη μούρη σου Και τράβα πάλι και ψήφισε τους στο κόμμα Και βέβαια δεν περιμένουμε δηλαδή Δεν περιμέναμε ποτέ Ότι στον δημόσιο τομέα Υπάρχει και κανένα μυαλό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υπέρ τη Ελλάδα. Δεν πήρε μεναμε με. Την ίδια μέρα λοιπόν που δίναν τι συντάξει στου ανθρώπου, βάλανε και την πληρωμή του έμφυα τη δόση για το... και δόση για το φόρο εισοδήματο και έχει ζουρλαθεί. έχουν ζουρλαθεί οι γερόντι να πληθάνε στι τράπεζες Γίνεται τη πόπη στο κυκλίδομα. της πόπη στο κυκλίδομα. Και βέβαια όλο αυτό ο λαό γιατί το κάνει αυτό το πράγμα είναι δικό του... πραγματικά δικό του πρόβλημα. Πραγματικά δικό του πρόβλημα. Τους πάνε στο λόφο στα μέγαρα κάτι τσιγκάνως εκεί, γκρεμίζουν τα παραπήγματα στο χαλάδρη και τους πάνε στο, σε ένα λόφο στα μέγαρα και τους γετοποιούν. Το πρόβλημα είναι εντάξει, το, στο χαλάδρι κάτι θα θέλουν εκεί το χώρο μάλλον να κάνουν τίποτα... Μελ, λοιπόν... Είχαν έναν καταβλισμό εκεί και τους έχουν βάλει φωτιά να βγούμε γίνεται σε λεωφόρο Μεσογείων της Τρελής φασαρίες έχομεν γιατί θέλουν να τους πάρουνε τους ξυπιάνους να τους πάνε σε ένα λόφο στα μέγαρα να τους γετοποιήσουν τραβάτε τους ρε παιδιά εντάξει. You're λοιπόν, για να δούμε τώρα και ποιοι είναι η πραγματική άνεργοι στην Ελλάδα Ποιά είναι τα επαγγέλματα με τους περισσότερους ανέργους στη You're χώρα μας so Στις πρώτες 10 θέσεις των κατηγοριών εργαζομένων Λοιπόν ε, Με την ε, υψηλότερη ανεργία Προσέξτε τώρα προσέξτε. Σύμφωνα λοιπόν Προσέξτε, αυτά είναι νούμερα νούμερα στην Ελλάδα μην τα εμπιστεύεστε ποτέ αν τα σου δίνουν τέτοια νούμερα ειδικά για ανεργίες και τέτοια, θα τα βάζεις επί τρίας επί τέσσερα επί πέντε η Ελστάτ ειδικά αυτή η βρωμιάρα η Ελστάτ λοιπόν όπου οι... καταλαβαίνεις τι κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι εκεί μέσα είναι λέει πρώτη σε ανεργία η πολι... Πάντα μιλάμε, δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλο άνεργο Για τους ιδιωτικού μιλάμε, έτσι, μπράβο Οι πολιτές των καταστημάτων γύρω στους 60.000 Οι κτίστες, οι οικοδόμοι γενικά γύρω στους 50.000 Σερβιτόριοι γύρω στους 30.000 Καθαριστές γενικά, οικειών, πώς το λένε, καθαρίστριες και καθαριστές Γύρω στους 26.000 Λοιπόν και τα λιμπάνει και τα λιμπάνει. Αυτή λοιπόν οι... είναι δηλωμένοι, είναι πάρα. Είναι ένα κατάλογος εδώ, των 859.03. Ναι, βέβαια. Είναι ακριβώ τόσοι οι άνεργοι στην Ελλάδα. Οι άνεργοι στην Ελλάδα έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ περισσότεροι, διότι δεν νοείται εργαζόμενος κάποιο ο οποίο Δουλεύει ανασφάλιστος με συμφωνία κάτω από το τραπέζι 150-200 ευρώ και αυτά δεν τα βλέπει ούτε σε έξι μήνε. Αυτό δεν είναι εργαζόμενο. Ευνομούμενη κοινωνία του Σαμαράκη, του Βενιζέλου, του Κουρέλα, του Καρατζαφέρνη και όλων των μπουμπουκιών του ποταμιού, των αριστερών. Ναι, δεν είναι ευνομούμενη κοινωνία αυτή. αυτή. Είναι κοινωνία μπουρδέλο για να τα λέμε τα πράγματα με τα. Και όποιο. Ε, γλίτωσε, γλίτωσε. <σχελίτω> Προς το παρόν γλιτώνουν, γλιτώνουν είπαμε. Η σίγουρη μισθή και συντάξει. Λο Μπορείτε We are proud to be together in our time. You for μπράβο me still. Oh you, brave, brave, brave, live. It's in εδώ, για να σφίλος τη γιατί λέει είναι εργαζόμενος ο καταστηματάρχης, ο οποίος δεν μας πράντιε αυτή τη στιγμή και πρέπει να πληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως κι αν είναι αυτές. Ρεύμα, νερό, νίκη, τηλέφωνο, τέβε. Μην ξεχνάμε το τέβε, παιδιά. Μην ξεχνάμε το τέβε. Ήθελα να πω πριν ώρα στο φίλο που πήρε τηλέφωνο ε, και μου είπε ότι από το μισθό τους κρατάνε 45-50 ευρώ. Κάτσα να το θυμηθώ, αυτό έχει πλάκα να σας το πω. Παρακαλώ. Λέει, σου απαντάει ένα φίλο τηλεακροατή, τον προηγούμενο καταστηματάρχη, ότι εμεί δεν έχουμε ταμείο ανέργων, έχουμε ταμείο μαλάκιδων. Μου είπε λοιπόν ο φίλο που είχε πάρει τηλέφωνο πριν ώρα ότι του κρατάνε από το μισθό 45. Ξέρω εγώ να δώσω λέει ο άνθρωπο και 60 και 70 ευρώ για του ανέργου. Προσέξτε και τα λεφτά αυτά δεν ξέρει κανένα που πάνε. Ξέρω εγώ που πάνε. Στι τσέπε των λαμογιών, παλικάρι Θα σου εξηγήσω πάρα πολύ απλά γιατί. Το λογαριασμό αυτής της περιβόητης ΔΕΗ δεν τον διαβάζει κανένας κανένας σας δεν τον διαβάζει μόλις τον παίρνετε στα χέρια πηγαίνετε χλάπα της χλούπα της και πληρώνετε 300-500 όσα σας ζητάνε στο λογαριασμό αυτό λοιπόν υπάρχουν, υπάρχει ένα ε, ε, φοβερό κόλπο εκτός των άλλων που λέγονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις εκεί λοιπόν για τον κάθε ένα από εσάς από εμάς υπάρχει 150, 200, 300, 400 για ευρώ μιλάμε δεν είναι ρεύμα αυτό είναι λέει ρυθμιζόμενε χρεώσεις μέσα στις οποίες άκουμε σε παρακαλώ είναι λέει και παίρνουν λεφτά λέει για το κοινωνικό τιμολόγιο για τις ομάδες λέει οι οποίες έχουν ανάγκη να τους δώσουν ρεύμα με έκπτωση πρόσεξε τώρα ποιο είναι το κόλπο στις ομάδες αυτές που πιστεύω ότι δεν δίνουν σε καμία Αν δεν το δω Βάζουν και σε αυτές τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις Δηλαδή σου κάνει μια έκτοση 2% στο ρεύμα Εσύ έχει ξέρω μηχανική υποστήριξη με οξυγόνο Αλλά την τρακοσάρα για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις Στη ζητάει Κατάλαβες που πάνε αγαπητέ μου Που πήρε τηλέφωνο πριν τα λεφτά Στα λαμόγια δεν βρ... Αυτή τη στιγμή έπρεπε να βγει Το Υπουργείο, ποιο υπουργείο είναι? δηλαδή αν υπήρχε τσίπα σε αυτού τους ξεφτυλισμένους και να πέρα από τις αυξήσεις, δεν μιλάμε για τις αυξήσεις τώρα της ΔΕΗ 25 που έγιναν κλπ να πει τι, τι είναι ρε, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τι, τι πράσινες ενέργειες και πράσινα άλογα του Γιουργάκη, του Παπανδρέα και όλων αυτών των ξεφτυλισμένων και μιλάμε για νούμερο παλικάρι μου μπορεί εσένα να μην σου φαίνονται πολλά τα 150 τα 200, τα 300 ευρώ αλλά για ένα συνταξιούχο των 400-500 ευρώ είναι πάρα πολλά καθεδίμηνο να δίνει για ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όχι για ρεύμα, όχι για δήμο, όχι για νέριτ, γιατί τα, όλα αυτά τα είναι ξεχωριστά στο λογαριασμό. Λοιπόν, να δίνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις, 150-200-300, δείτε τους λογαριασμούς σας, τι πληρώνουμε σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σε αυτή τη μεγαλοπουστιά, η οποία λέγεται ΔΕΗ e στην Ελλάδα. Δείτε τις, ε, τους λογαριασμούς σας. Βγήκε κανένα, βγήκε κανας αριστερός που κόπτεται για το λαό αυτή τη στιγμή. Καναδούρου, καμιαντούρου, καμιανμπούρου, μπουρούχας, ξέρω εγώ, να πει, στόπρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα άλλο. Μην μιλήσει για τους φόρους. Μην μιλήσει για το σφάξιμο. Γι' αυτό εδώ το κόλπο που... Κάθε δίμηνο στενάζουν οι οικογένειε για να έχουν ρεύμα. Πρέπει να πληρώνουν, λέει, ρυθμιζόμενε χρεώσει. Το καταλαβαίνει, Βγήκε λοιπόν το πουλ το κουκουέ. Α το φτιάξω, ΣΥΡΙΖΑ, θα, θα γίνει αύριο κυβέρνηση. Πού είναι το κουκουέ να μα μιλήσει για τι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Α, το κουκουέ. Ο Καρατζαφέρνη είναι καρατζαφέρνη, εντάξει. Λοιπόν, και ο Μπουμπούκο είναι παιδιά τη δεξιά παράταξη. Πατριώτες. Πού είναι το κουκουέ να, σηκώσει, να να πάει να το αναλύσει το θέμα, να το παρουσιάσει στο λαό, να σηκώσει παντιέρα, να τους κατεβάσει να τους τα κάνουν λαμπόγιαλο στη ΔΕΗ εκεί μέσα. Ξεχάστε τα όλα σας λέω, ξεχάστε τα όλα ό,τι έγινε μέχρι σήμερα όλα, εθνο, εθνο, πατριδοκαπιλίες, φόρους, ξεχάστε τα όλα. Με τις ρυθμιζόμενες χρεώσει της ΔΕΗ ασχολήθηκε ένας χωρίς να σας δίνουμε ένα θέμα. Τι φούμα να μας πουλάτε, τι νυφικά με τα ξωτά άσπρα να μας δείξετε την παρθενιά σας και τι δεν είχε σιγάρο να καπνίσεις, ρε ρεσούργελο, Ρε Γεια ε σούργελο. μας απαντήσει ένας ρε μάγκες, να πούμε, από σας που κόπτεστε για την ευημερία του Πόπολου. Σας καλώ. Ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό, ναι, φίλε μου. Όλο αυτό το κόλπο λοιπόν πουρλιάζαμε για το χαράτσι, πουρλιάζαμε που ήταν στα τη μεφτή και ήταν το χαράτσι 100 ευρώ και από πάνω οι χρεώσεις 200. Και δεν για κανένας. Δεν κανένας για κανένας τις... ούτε μίλησε για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Για πείτε μας, ρε μάγκες, τι είναι αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Σου είπα, η πρώτη αυτή είναι ότι πληρώνεις Λέει, εσύ Ο Έχων Προσέξτε, δεν στο λέει καθαρά ότι πληρώνεις Για να έχει ρεύμα κάποιους που το έχει ανάγκη Για να του κάνουν έκτοση, όχι να του δώσουν τσάπα Μπούρδες Μπούρδες ατελείωτες Ποιες πράσινες αναπτύξει Και κάτι λέει ριπογόνα κόλπα Και λοιπόν από, το από τα εκατομμύρια Λογαριασμούς της ΔΕΗ Κάθε δίμηνο Παίρνουν εκατοστάρικα, εκατοπενηντάρικα, διακοσάρικα και τρακοσάρικα ρυθμιζόμενε χρεώσει. σε τα, αγαπητέ μου, μιλάμε για εκατοντάδε, για δισεκατομμύρια κάθε δίμηνο που πάνε στι τσέπε κάποιου. Σε πιανού τι τσέπε πάνε. Γιατί τι ΔΕΗ δεν πάνε, μια ζωή χρωστάει. Λοιπόν, μιλάμε για την ε, επιχείρηση ΔΕΗ. Σε κάποιε τσέπε πάνε αυτέ οι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Πού πάνε αυτέ οι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Ποιος μάγκας το σκέφτηκε αυτό, το κατάπιαμε όλοι βλέποντας το χαράτσι στη ΔΕΗ. Λοιπόν, πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε δίμηνο. Πού. Γιατί για να πάνε αυτούς που, στις κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα δεν πάνε. Πάνε κάπου αλλού. Μήπως επειδή έχετε τα μέσα εσείς των κομμάτων και είστε πιο έξυπνοι από εμάς, μπορείτε να μας απαντήσετε. Είσαστε στη, στη Βουλή έχετε, ε, Γνωρίζετε ανθρώπους Στην ΚΙΠ είσαστε η εξοχία Μπορείτε να μας πείτε Αυτό μόνο Δεν ζητάμε κύριοι βουλευτές μας Και κύριοι συνδικαλιστές μας Τίποτε άλλο ούτε φορ, να, Όλα θα τα πληρώνουμε Πείτε μας πού πηγαίνουν τα λεφτά Των ρυθμιζόμενων χρεώσεων της ΔΕΗ Πού, πού Σε ποιον μπεζαχτά πηγαίνουν άστο παραμύθι το οποίο λέμε και εμείς ότι θα ο αύριο ο αγοραστής της ΔΕΗ να τα βρει έτοιμα και να τα εισπράττει. Τώρα πού πηγαίνουν τα λεφτά? Τώρα πού πήγαν το προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο δίμηνο, το προ προηγουμενο το προ προ προ προ προηγούμενο -προ -προ -προ δίμηνο, πού πήγαν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια των ρυθμιζόμενων χρεώσεων της ΔΕΗ. Ερώτημα, λες να απαντήσει κανένας? Όχι φυσικά. Σε... <χει> <χει> <χει> <χει> Πάντως τον, ε, το γνώθις αυτόν να πούμε είναι σοβαρό πράγμα. Η, ο πρώτος δήμαρχος που παραδέχθηκε ότι είναι βλάκας, μαλάκας, πείτε τον όπως θέλετε, είναι ο Μπουτάρης. Ναι, ο προοδευτικός Μπουτάρης. Δήλωση δική του είναι, δεν είναι δική μας. Είναι βλακώδηση-αξιολόγηση λέει, αλλά θα συνενέσω με πόνο καρδιάς. Αυτός είναι προοδευτικός στην Ελλάδα. Ξεσκιστείτε εσείς, ρε δεν πάτε στο διάολο όλοι, Λοιπόν, ψοφίστε αλλά θα συνενέσω με πόνο καρδιάς Λοιπόν, δώστε του, στις άλλες εκλογές Επειδή είναι προοδευτικό το παιδί Πάλι 60% <σίλει> Τέτοιους θέλετε Να του τρίψετε στη μούρη σας <σίλει> Λοιπόν, η λογική της τραπεζικής δημοκρατίας στην Ελλάδα Είναι να κάνουν αποταμίευση οι Έλληνες στις τράπεζες Για να μπορούν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια <σίλει> Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος Για να τους πεις Με συγχωρείτε στο Χαρδουβέλερ και την παρέα του Στο διοικητή Κύριο Στουρνάρα άντε στο διάλο, είστε πολύ μαλάκες Να τους το πει, ρε παιδί μου <Συσίλυνα> Διότι με αυτό που σου λένε Να κάνεις αποταμίευση εσύ Στην τράπεζα που όχι δεν έχεις μία Δεν βγάζεις μία Για να σου δώσει δάνειο η τράπεζα Είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα Δεν σε λέει απλώς μαλάκα Σου ρίχνει πολλά κοσμητικά επίθετα μεγάλα. Αλλά εσύ τα ανέχεσαι Μεγάλη την ιστορία του πολέμαρχου Μπένι <coughs> με το εμπάργκο που ξεκίνησε πρώτο τον πόλεμο. Όλ, πάντα πρώτο ξεκινάει ο Μπένι. Και με τη Συρία πρώτος ξεκίνησε τον πόλεμο, αν θυμόσαστε. Πριν τον Ομπάμα. Λοιπόν, το κόστο λοιπόν από τι κυρώσει με τη Ρωσία ε, που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση εναντίον τη Ρωσία φτάνει στο ένα δι. Θα μου πει τι είναι ένα δι. Εδώ κάθε δίμηνο η με τι ρυθμιζόμενε χρεώσει τόσα δις, λοιπόν. Η Ενωμένη Ευρώπη λοιπόν, η σύμμαχό σου που δεν κάνεις χωρίς την Ενωμένη Ευρώπη μεγάλε, αυτή η φασιστό παρέα η φασιστό στο παρέα ενέκρινε 165 εκατομμύρια τα οποία λέει, προσέξτε προσέξτε πρέπει να μοιραστούν 12 μέλη κράτη που επλήγησαν από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Κατάλαβες? Η Ελληνική! Μπα... Η, σου λέει τώρα η Ελληνούμπα Αν ομείς θα το κοστολογήσουμε ένα δις Θα πάρουμε 800-900 Θα φάμε τα 850 αδώσουμε και 50 στους χαμένους Έτσι σκέφτηκαν οι Έλληνες Αλλά ήρθε λοιπόν η σύμμαχος Ενωμένη Ευρώπη και είπε Ωπα ε, πάρτε 165 εκατομμύρια Θα τα μοιράσετε 12 μέλη κράτη Που έχετε πληγή Από τις κυρώσει εναντίον της Ρωσίας Και λωτομπουρί Ξέρεις τι σημαίνει λωτομπουρί Παρακαλώ εντάξει, για, για το τι έχουν σχεδιάσει για την Ευρώπη αυτά τα καθάρματα, κανένας δεν ξέρει αλλά βέβαια, τι κέρδισε τελικά με το εμπάργο εναντίον της Ρωσίας, τίποτα η υποψία να σταματήσει η καλλιέργεια από Αγγλία μέχρι Γάβδο στέκει ε, γιατί, τι θα κάνει εκεί κάτω νότιους Αμερικές και τέτοια, εκεί μιλάμε βγάζουν πατάτα όσο γουστάρεις αυτά συμβαίνουν ε, ε, αγαπητέ μου Ελινάρα και αγαπητή μου λοιπόν. Και πριν κλείσουμε, δηλαδή πριν, επειδή φτάκαμε στο τέλο. Mm -hmm. Παρακαλώ. Γιατί είναι τα Σκόπια. καλά. Τώρα το όνομα Μακεδονία και ο Σβενιζέλος και αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι πριν κλείσουμε έτσι να ταλκαδιάσουμε λίγο και γυρνάμε να τα πούμε. να μου φέρνεσαι σκέπτεσαι παράλλοντα εσύ δεν μ' αγαπάς ούτε με πόνας. Μακριά μου να φυγείς, να φυγείς, να φυγείς δεν θέλω ξανά να σε δω Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω κι ας γίνω ρε σωστό Α, Ψ'α λόγια σου που πολλά μου έλεγε μα τώρα. Αφού δεν μαγαπάς, μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις. Δεν θέλω ξανά να σε είδω. Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω. Κι ας γίνω ρεμάλη σωστό. Λοιπόν την ώρα που ακούγαμε το καταπληκτικό πάνο καβάλα. Πήρε τηλέφωνο ένα φίλο ακροατή και μου έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, τώρα δεν μπορώ να κλείνουμε ούτε να απαντήσω. Θα το λάβω σοβαρά υπόψη. Να είστε καλά που τηλεφωνήσατε. Εμεί να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση και όλε τι παρατηρήσει και τι επεμβάσει Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντε καλά πληρώνοντα τι ρυθμιζόμενε χρεώσει τη ΔΕΗ κάθε δίμηνο. Για και χαρά down FM